Φήχη στην πόλη, η όχθη, του όμω λύσταν, η οχτρή και εμεί γελούσαμε με τα κούσκου, τα μέση μέρε. στην πόλη, η όχθη στα σπίτια πήκαν. Οι οχτρί, και τους φιλέψαμε, οι δορκεγι, Χωρί ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί, που τους πίστεψανε, κλέψαν ανάπηρη, παιδιά σιδαξιούχη, και περιμένει νιστότι πρόνομιοχη. Έχουν κάνει. Προ... Κι αυτά τους επιπίπτεται Και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνετε μην τσαλακώνεστε, το τεγκόν προσέξτε Κι όταν σας δώσουν το, τι αδεξοδρέξτε Επίκαν σε πόλη, οι λιοχτροί Κλέψαν οι δρότα, οι λιοχτροί Κι εμείς πηγαίναμε Πρωί βράδυ δουλειά, πέρα τη μέρα Να είμαστε πάλι εδώ μια ακόμα Παρασκευή Αχ τι να το κάνω που είναι Μάης, που είναι εκλογές, που είναι δηλώσει, νομοσχέδια, νομοσχέδια, φρυγγία Μία ζέστη, μία κρύο Έτσι πάμε και την playlist σήμερα Έτσι θα πάμε και την κουβέντα μα σήμερα Έτσι θα πάμε μέχρι την κόλαση της ερχόμενης Κυριακής Γιατί εξελίσσεται σε κόλαση Τουλάχιστον σε επίπεδο παρεδώσε, δώσε πάρε, αντάλλαξε είναι μια κόλαση παροχών. Και γιατί λέω κόλαση παροχών. Γιατί είναι οι πέντε μέρε που μπορεί να μπουν πέντε φράγκα στην τσέπη, την έκτη μέρα δεν θα υπάρχει τίποτα. Την επόμενη παρά μόνο μηνύματα. Προσέξτε, όλοι θα έχουν πιάσει το μήνυμα. Θα έρχεται το μήνυμα. dying και όλοι θα έχουν να ερμηνεύσουν ένα μήνυμα ανάλογα του πώ το πιάσανε. Λέγονται και φρικόδη πράγματα, ε, γίνονται και φρικόδη πράγματα. Ε, είναι όμω εδώ ο Real FM. Στη θέση του για ριαλιστές... Ρεαλίστε και ρεαλίστριε. Λοιπόν, είναι ο Real FM στου 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Στον ήχο είναι μαζί μου την πρώτη ώρα τουλάχιστον η Μαρία Χριστοδούλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαργαρίτα Βασιλά. Στη μουσική επιμέλεια σήμερα έχει και ντύση η αδερφούλα μου η Νάνση. Και ε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μα στο 19600 γράφοντα Real και αφήνοντα καινότο μήνυμά σα σε ό,τι αφορά τα κινητά, στο βίντεο η διαδικτυακή αλληλογραφία σα και το τηλεφωνικό κέντρο 211-200, 8200, εύκολο και για τι κλήσει. Ε, μέρα και ώρα που είναι με μια παρασκευή έξω όπου ο καιρός είναι από το καταστροφικό χαλάζι σε ένα ξάνιγμα, σε μια θερμοκρασία που είναι γεμάτη υγρασία αυτό τα πληρώνουν πάντοτε οι υπέροχοι υπομονετικοί και λάτρεις του Real FM ταξιζίδες, οπότε σε αυτούς και ε, ένα τρόπος να ξεκινήσουμε να είναι ε, λίγο χαρούμενος ε, λίγο αγαπητικός γιατί όσα ακολουθούνε Μόνο ευχάριστα και ωραία Δεν είναι Και λέω να είναι ωραίος και αγαπητικός Γιατί τι ψάχνουμε Να σε ήλιος και φεγάρι Και να το λες σε κάποιον ε, Να το λες με τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου ε, Την έξωχη μουσική της Μόριου γέστον ε, yes, Και τον Μάριο Φραγκούλη και την Άλκη στην Πρωτοψάλτη live από το Παλά σε μια υπέροχη παράσταση για όσου δεν πήγαν να τη δούνε και έχουν χάσει, για όσου θέλουν να του φτιάξει λίγο η διάθεση και κυρίω για να εκφράσω μια και την προηγούμενη εβδομάδα εδώ για λόγου ψηφοφορία σα ε, στερήθηκα. Ελπίζω και εύχομαι να με στερηθήκατε κι εσεί και μου λείψατε κυριολεκτικά, οπότε λέω να ξεκινήσω αγαπητικά, γιατί η κόλαση έρχεται, πιστέψτε με, έρχεται. Ποτέ μην μπει αλλαβιών. Θε να γίνει κρεβάτι το τραπέζι. Όπω οι εγγλέζοι μα και ζετάει, Γιατί με πλήτη το μάτι μου δεν παίζει. Κόμι φραντζέζι, Τον ήχο του σ'λίβε. Την να ακούσω που μου λέκε μια μυατέζει. It drives me crazy από δυο τρεις λέξεις που μου κάνει το αίμα με τιμέζει. Τι βόλιο μπαίνε να μου λε! να φέρνει η νύχτα να το λε! φιλιά που κενε! Τι βαλιο μπαίνε, η βόλιο μπαίνε που θα πει στα μάτια σου είδα μια στραπή. που με καίει να σε κλεφτείς που μου κλέβει το φιλί το όνομα σου να μου λέει κάθε ώρα η καρδιά μου σαν τρελή να με φίνους να σε φίνους να με υπότισαι να, να με αέρας πλάι στο όνομα σου καυτός τα άρωμα Τ' αρωμά τι, τι προδότης, να μ' σαν καμίνη διαρκώς. <σομίου> να' σε καστρό, hey! πουχι πυλές, hey! που μ' και κι ας φυλούν πολλές σχοπιά. Hey! Κάτω απ' τα στρά, <σομίου> οι καπύλες, θέλουν και μια προστιχή <σομίου> τσιπιά. Ήλιος. Να σε ήλιος, και φεγάρι. Και φεγάρι. να και φεγγάρι, να με κάνεις όποιοι με μια ματιά. Σαν τραγούδι, σαν τραβούδι. που είχε πάρει, πάρει απ' την πρώτη, πρώτη λέξη πια. ανάσα σαν μου yeah. hey. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Κλέψαν, κλέψαν ανάπηροι, μισθωτοί, αυτά τα τα που λοιπόν, μπήκαμε στη μάχη των σπότ. Έχετε άποψη ή μαθηματικός μαθηματικό, βέβαια. Αλλά σα αρέσουνε, αλλά δεν σα αρέσουνε. Η χαβαλεδιάρικη προσέγγιση των σπότ έρχεται και με την αντίληψη για τι εκλογέ. Δηλαδή για τις εκλογές που γίνονται και σε περιφερειακό και σε τοπικό αλλά και σε ευρωβουλευτικό επίπεδο. Και εκεί στην Ευρώπη μ, νομίζει κανένας ότι συζητιούνται τα ίδια πράγματα που συζητούνται εδώ αλλά είναι ελαφρύτερα εντελώ και αλλά είναι πολύ βαρύτερα. Για παράδειγμα αυτή τη στιγμή η Αυστρία παράσεται από το δίλημα αν πρέπει ή δεν πρέπει να απαγορευτεί η Μπούρκα. Στην Αγγλία αν ορθώς γέννησε στο σπίτι της η σύζυγος του έκτου εβδόμου στη σειρά πρίγκιπα δεν μπορώ τα έχω χάσει εκεί με το μωρό και ε, πώς ακριβώς ε, αποφασίστηκε το όνομα του μωρού. Ξέρετε εκεί στην Αγγλία μπορεί να ασχοληθούν με αυτά ε, όλοι οι υποψήφοι για τις ευρωεκλογέ, γιατί αν δεν ασχοληθούν θα τους φάει το μαύρο κατά, μαύρο σκοτάδι. Στην Ελλάδα ασχολιόμαστε με μια αριθμητική που περνάει στην πρόσθεση σε επίπεδο τρολαρίσματος όμως, δηλαδή ε, περίπου πόσο θα έρθει ε, στη, στο συνταξιούχο το βοήθημα που θα είναι περίπου 13η, αλλά θα αποφασιστεί το δρόμο αν θα είναι 13η ε, και αν ήταν κάποιο μέσα στη Βουλή θα του είχε έρθει κυριολεκτικά νταμπλά στο κεφάλι από ε, καμιά κοσπενταριά, ούτε ξέρω πώς εσείς τροπολογίες ε, μερισματικά ε, χρηστικές, δηλαδή λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο παραπέρα, λίγο, πώς λέμε, λίγο κρασί, λίγο θαλασσά και τα γοριμού, ε, λίγα και εδώ, λίγα και εκεί, λίγα και παραπέρα, για να φανεί ότι το ε, δίκιο ήταν που, αυτό που έγινε πράξη. Βέβαια, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστέ. Στα 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε Με τους αριθμούς, στα αλήθεια Για παράδειγμα, η γενιά των 700 ευρώ Με αυτή ξεκινήσαμε Την έπεσε και ο Λάκης, την παίζανε και ΣΥΡΙΑΛ Αν θυμάστε καλά, τη γενιά των 700 ευρώ Το 15 Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να πει ότι Εγώ ε, ε, εδώ, λόγω κουκουέ, λέω υπερβολές Πού είναι αυτή η γενιά σήμερα Στα 400 και στα 300 ευρώ Και αυτά για περιστασιακές απασχολήσεις, για ε, ε, όχι μόνιμη και σταθερή εργασία και πολλές από αυτές και απλήρωτες. Λοιπόν, μια θέση εργασία. τι έγινε, μοιράστηκε στα δύο και στα τρία. Και έτσι όλοι έχουν από μια δουλίτσα που τους επιτρέπει δουλεύοντας μερικές ώρες το μήνα να μην μπαίνουν ε, στο κατάλογο των ανέργων και να ανεβαίνει η εργασία. Για να σώσουμε τι συντάξει. είχαμε τόσε περικοπές πάνω στις προηγούμενες περικοπές, ώστε φτάσαμε να μιλάμε για επιδόματα πείνας για παλιούς και νέους τεξιούχους. Θα έφευγε ο έμφυα, ο έμφυα δεν έφυγε, προσθέθηκαν και νέοι φόροι και νέα χαράτσια. Με δώσεις θα μου πείτε. Με δώσει. Α, αυτό να το λέμε. Με δώσει. Ήταν 25, 35, 45, 90, γίνανε 120. Μεταρχίσανε. Για πόσου ακριβώς οι 120, για ποιου ακριβώς οι 120. Ξέρετε, είναι το γεμίζω τα ράφια και μετά τα φερώ ένα-ένα ή αδειάζω τα ράφια και μετά προσθέτω κάτι ένα-ένα. Αυτή είναι η διαφορά αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τι εκλογέ μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατίας Για να είμαστε και σοβαροί, ε, θα απαλλασσόμασταν από τα μνημόνια. Δεν απαλλαγήκαμε ούτε από το μνημόνιο του Πασόκου ούτε από το μνημόνιο της Νέα Δημοκρατία. Αποκτήσαμε και τρίτο. Θα ξεχρεώναμε μέχρι το 2060 με τα προηγούμενα μνημόνια και τι περιεγούμενες περικοπές. Με το τρίτο μνημόνιο θα ξεχρεώσουμε σε 99 χρόνια. Για να διαγραφεί το χρέος φορτωθήκαμε ένα ακόμα μεγαλύτερο χρέος που εκτίνεται και μέχρι το 2099. Τώρα, πώ βγήκαμε από το μνημόνιο, αυτό το αφήνω στη δική σα κρίση, α, γιατί για να γλιτώσουμε από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, φορτωθήκαμε ένα καινούριο Πασόκ με ακροδεξιού των Ανέλ, πολιτικά ρετάλια από το παλιό χρεοκοπημένο Πασόκ, τα οποία διαμοιράστηκαν στα δύο κόμματα που διεκδικούν αυτή τη στιγμή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο την εξουσία. Δηλαδή, πηγαίναμε για το λιγότερο και μικρότερο κακό και πέσαμε στο μεγάλο, πάντα μεγαλύτερο από το προηγούμενο κακό. Κοινώ πώ. Είναι αλλιώ να σου έχουν φάει τρία χιλιάρικα το χρόνο και να σου δίνουν τρία εκατοστάρικα. Η μαθηματική α, απλή πράξη λέγεται πάρε ένα αντί για δέκα που σου πήρα. Τώρα, πώ γίνεται όλα αυτά να θρίζονται σε μια οικογένεια επιδοματικά, δεν ξέρω αν υπάρχει επίδομα υπομονή. Δεν ξέρω αν υπάρχει επίδομα ανοχή. Δεν ξέρω αν μπορεί η κόλαση να μοιάζει με νηπιαγωγείο και να τα παίρνουμε όλα ελαφρά. Μπορεί όμω να μοιάζει με όπω τραγουδάει ο Βασίλη Λέκα σε μουσική γέννη σπάθα και σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου διότι όπως λέει και ηρωνικά το τραγούδι στην κόλαση έχει τζάμπα θέρμανση Με την αγωγή Το πονηρός με την ουρά Με δυο ποτήρια καθαρά Θα μας ανοίγει χαρά Μια πείρα απ' το ψηφίο Ο Χαμάν με μια Στο σίνεμα ο και. Στη φωτιά, Ο χαμά Ναι κάψες και κλές, Παναθεμάτα η κάτια Στις τρία καθιές Ποναδείς όταν Δε φτάνουμε Θα πούμε ρε που φτάνουμε η τζαμπά θέρμαζε κι ολιγμό τη αράδα. Και να αργά γελο ξηλό θα λέει στο κάθε πολό. Λο εσύ που ζείτε στην Ελλάδα. Ω χαμά να κάψε του μυα στο σύννεο ως και φωτιά Ο Χαμάν Με κάψες και κλαις Παναδεμάταν κάποια σου στις τρίαντα φίλε. Oh, Ο Χαμάν Με κάψες δουλειά Στο σίνεμα παράδεισος και στη φωτιά Ο oh, Χαμάν Πρέπει κάποιες κυρίλλες, πάλι ας δεν μας ταν κάτι ασυστισρία κατί. ξεκινήσω με κάτι ακόμα ευχάριστο. Σας έχει λάβει να υπάρχει ένα μυθιστόρημα που να διαδραματίζετε προτεσάρων χιλιάδων ετών και να πηχί τόσο έντονα όσα συμβαίνουν στην εποχή μας. Λοιπόν υπάρχει ένα τέτοιο Το έχει γράψει η Πατ Πάρκερ Και τι κάνει mm. <laughs> Θα λέγω ότι είναι συγκινητικό Ξέρουμε τη σιωπή των αμνών; Φανταστήκατε ποτέ τη σιωπή των κοριτσιών Λοιπόν αυτός είναι και ο τίτλος του Η σιωπή των κοριτσιών Με τι ασχολείται Έχει πάρει και το βραβείο Booker Ασχολείται με την Βρυσίδα Τη βασίλισσα της Λερνισού που κατέληξε μετά από πολεμικές επιχειρήσεις διαρκούσεις της πολιορκίας της τρίας από τους Έλληνες καταλήγει σκλάβα στο στρατόπεδο των πολιορκητών η παλακίδα του Πανίσυρου αχιλλεά. τρόπεο του άντρα που κατέστρεψε την πόλη της σκότωσε το σύζυγο και τα αδέρφια της και γίνεται μια από τις χιλιάδες εχμάλωτες ιερόδουλες, νοσοκόμε, γυναίκε που ετοιμάζουν του νεκρούς για ταφή τον οποίον η τύχη δεν απασχολεί την επίσημη ιστορία Εμείς την ξέρουμε ως τρόπαιο. Όλες οι υπόλοιπες ιδιότητες της είναι εξαφανισμένες Στο μυθιστόρημα η Βρισίδα, οξυδερικής Ευαίσθητη και αλήγηστη από τη φρίκη του πολέμου Παρατηρεί άντρε και γυναίκες γύρω της Παρατηρεί και περιμένει την λήξη του πολέμου Που ανάλογα με αυτήν θα κρυθεί και η μοίρα τη. Το έπος της Ηλιάδας με τη φωνή της Βρυσίδας Ο πόλεμος δεν έχει τίποτε το ωραίο και το μεγαλειώδες Φέρνει μόνο πόλεμο, καταστροφή, όλεθρο, ανυπολόγιος ανθρώπινο κόστος Οι γυναίκες στον πόλεμο, ο συνήθως ανύπαρκνες και ξεχασμένες Περίπου ό,τι μας πληγώνει δηλαδή Στο 211 και οι τρει πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν θα έχουν α, από τις εκδόσεις Εώρα Τη σιωπή των κοριτσιών Από την Pat Μπάρκερ Αφιερωμένη στη βρυσίδα της Ηλιάδας Η ιδέα Και εμείς θα ακούσουμε το Δημήτρη Ζερβουνάκη Το Ζερβουδάκη Να λέει ακριβώς αυτό που είπα Ότι μας πληγώνει, ότι με πληγώνει Η στίχνη Θοδωρή του Γκόνη Η μουσική του Γιώργου του Ανδρέου 2.11.200, για τους πρώτου. Έχω στόμα δύσκολο, δε θέλω το φιλί. Θέλω το μέλι να κρατά, στη μέση το κεντρύ. Ό,τι με κεντά, ό,τι με πληγώνει, αυτό με αγαπά. Αυτό με δυναμώνει Ό,τι με κεντά Ό,τι με πληγώνει Αυτό με αγαπά Αυτό με δυναμώνει Έχω στο δύσκολο Βλέμμα πάτη λόγκ Τώρα δω με τα τα χειμί μου φωνώ. Ότι με αρκετά, ότι με πληγόνι, αυτό με αγαπά, αυτό με δύναμονι. Ότι με αρκετά, ότι με πληγώνει, αυτό με αγαπά, αυτό με δύναμονι. Δεν <Κατεχώς> έχω στόμα δύσκολο, βλέμμα πατυλό. Το, Το με τα κάθι στα χείλη μου φωλό. Μα σαν τα χείλη μου έπαψα να μιλώ. Έσκυψα Στα... παραδοθήκα διπλά σε αναμπόκια. Στα... Ότι με κετάζει, ότι με βλέπει, αυτό με αναμπόκια. Με δίνα πόνο, ότι με κεντά, ότι με πληγόη, αυτό με αγκατά. Αυτό με δίνα πόνο, ότι με κεντά, ότι με πληγόη, αυτό με αγκατά. Αυτό με δυναμώνει Ό,τι με κοιτάζει Ό,τι με πληγώνει Αυτό με αγαπά, Αυτό με δυναμώνει Αυτό με δυναμώνει Κλέψανε λένε Όλοι μας κλέψανε Ο Κύπρας είπε Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι πολύ κοντά του ή για την το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ κοντά στο Χριστό. Αυτό είναι μια εκδοχή. Εδώ που τα λέμε μου μοιάζει σαν εκείνους τους τελώνες που κάτι εξαργυρώνουν σε επίπεδο αμαρτίας. Mm. Γιατί αν σκεφτεί κανένας ότι ε, έχουν δοθεί από την περιφέρεια της Μητροπόλης 117 εκατομμύρια ευρώ είναι ένας τρόπο να αγοράσει mm. κανείς χωροχάρτη. Και α μην... Και έχει ξεκινήσει την καριέρα του Από ιδιωτική επίσκεψη στον Πάπα Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Γιατί θεού θέλοντος Και εκκλησίες Και μάλιστα σε επίπεδο Πάπα το λιγότερο Και με τη βοήθεια του Χριστού Μπορείς να πάρεις και Νόμπελ. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού ε, Παίζει ένα κάποιο ρόλο Το λέω πολύ πικρά Γιατί είναι από τις υποκρισίες που δεν αντέχω Και δεν αντέχω Για παράδειγμα ε, Τύπους που χαρακτήριζαν, λέω τώρα, για παράδειγμα, τον Γιάννη Ραγκούση όταν ήταν καραμπινάτη δεξιά και μάλιστα της λαϊκιάς δεξιάς, με το απίλωτο το στόμα, αυτό που εξήγηρε τρόπους ακόμα και εντός της δεξιάς χαρακτήριζε τον Γιάννη Ραγκούση επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Τώρα συμπορεύεται με τον Γιάννη Ραγκούση. Και δεν συμπορεύεται απλώ με τον Γιάννη Ρακούση. Έχει πάει με τον ΣΥΡΙΖΑ, αγκαλιάζεται με τον Τζίπρα. φιλιές και αγκαλιά, άνευ προηγουμένου. Και παρουσία του Σπίρτζη, που είναι από το Πασόκ, αλλά τώρα και αυτό είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι πια επικίνδυνη για τη δημοκρατία. Είναι επικίνδυνη μόνο αν πειράξουν τον Τζίπρα και δεν ε, ε, κερδίσει ή δεν πάει καλά. Είναι επικίνδυνη για τη νέα δημοκρατία, όχι για τη δημοκρατία τώρα όλη αυτή. Και λέγεται Λιμπερόπουλο και είναι πρόεδρο των ταξιτζίδων και όλοι τον ξέρανε για δεξιό, που τώρα είναι φανατικός Σιριζαίος και ο οποίος είπε στους ταξιζίδες, και εγώ ε, τους ταξιζίδες τους σέβομαι <coughs> πολύ δύσκολα θα τους πω, κίτρινη φυλή όπως ήθεστε να τους αποκαλούμε θα τους πω κίτρινη φυλή που περνάει τα πάνδυνα ε, στο τιμόνι και στο δρόμο γιατί δεν είναι από τις εύκολες δουλειές έχει αποδειχθεί και εξαιρετικά επικίνδυνη, και α μην είναι όλοι επαγγελματίε, και α μην είναι όλοι ευγενεί, και α μην είναι όλοι καθαροί όσο θα έπρεπε, όλα αυτά που μπορεί να συναντήσουμε και στη διπλανή μα πόρτα. Αλλά βγήκε και του έδωσε μια προτροπή και εντολή στους πιστού του: Προσέξτε καλά, γιατί και ο συνδικαλισμός δεν είναι ευθέο ανάλογο. Έτσι, πάνε και ψηφίζουν τρει-τρει-έμισι χιλιάδε ταξιτζίδε στι δεκάδε χιλιάδε ταξιτζίδων. Έτσι, γιατί και εκεί. Όπου δεν υπάρχει μαζικό κίνημα μπορεί να ξεφυτρώνουν ωραία λουλούδια και ωραία αγκάτια και ωραία γαϊδουράγκα θα είναι, αν χρειαστεί. Λοιπόν, τι τους είπε να κάνουν, λέει, τα ταξί τους, εκλογικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και να στηρίξουν την Οτοπούλου. Αυτό το είπε στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζεστε να μπαίνετε σε ένα ταξί και εσείς να νομίζετε ότι μπαίνετε σε ταξί και να μπαίνετε σε εκλογικό κέντρο ε, κινούμενο μέσα στην πόλη. Πώς το κόβετε, δηλαδή. Γιατί εδώ που τα λέμε, άμα θέλει, πιάνει κουβέντα. Άμα θέλει, δεν πιάνει κουβέντα, θα θέλει μέσα στο ταξί. Άμα θέλει, σου πιάνει κουβέντα το ταξιτζί. Άμα θέλει, δεν σου πιάνει κουβέντα το ταξιτζί. Όχι δεν είναι εξομολογητέ. Όχι δεν γράφουν ιστορίε. Όχι ότι δεν μπορούσαν να είναι ένα καθρέφτη κοινωνία. Αλλά να είναι και, και μεταφερόμενα γραφεία κάποιου κόμματο, Ε! Λοιπόν, α τη φύγουμε λίγο από αυτή την αντίληψη τη πολιτική τη Μέδουσα γιατί δεν, δεν ξέρω, σε πλήγει η μέδουσα και ας πάμε σε μια μέδουσα που είναι όπως λέει και η αδερφή μου απορία άξιων πως η Σοφία Ινάτσιου που έχει κάνει τους στίχους και τη μουσική μπόρεσε να εμπνευτεί και να φτιάξει ένα καταπληκτικό και τραγούδι σε 9-8 γραμμένο, αυτό καταλαβαίνουν όσοι καταλαβαίνουν μπορεί να θυμηθείτε πούμε, το ταματόκλαδας του Λάμπου για να καταλάβετε λίγο καλά τα 9-8 και το τραγουδάει η Φωτεινή Βελεσιότου. Εξαιρετικό αφιερωμένος σε μένα από τους ταξιτζίδες που παραμένουν ταξιτζίδες του μεροκάματου. Με μια άδεια που ξεκίνησε να κάνει 230.000 επιραγούσεις, να πέφτει στις 30.000 όταν ήρθαν ε, η απελευθέρωση λεγόμενη, η ευρωπαϊκή. Και τώρα οι έχουν ξαναπάει σε 100 χιλιάδες γιατί υπάρχει πολύ χρήμα που πρέπει να επενδυθεί. Και οι ταξιζίδες πληρώνουν νίκη και ό,τι τους μείνει Για να βγάλουν δουλεύοντας 12 και 14 ώρες Για ένα ταπεινό, φτηνό το Εξαιρετικώς αφιερωμένο Απομένανε στου ταξιζίδες που επιμένουν Απλώς να κάνουν τη δουλειά τους Άμαν, κι Με Καλησπέρα, εκτός από τα σπότ έχουμε και που πάνε σε talk show Το επόμενο στάδιο είναι να δούμε debates στη μελέτη και των Αρναού Τουγλου Δεν νομίζω ότι αυτά η μελέτη και ο Αρναού Τουγλου Τα debates φταίνε Που δεν μπορούν να εξαρθούν στο ύψος των περιστάσεων Που δεν συζητάμε τίποτα Από τα ελληνοτουρκικά, από την ΑΟΣ, από όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη Για παράδειγμα, το τι κάνουν οι φασίστε αυτή τη στιγμή και οι ναζοί του N5 στη Γερμανία μπες στην κατιούσια να διαβάσεις και θα καταλάβεις Λευτέρη μου τι κάνουνε δηλαδή εγώ το έγραψα βάλτε το στα κριτήρια το, της ψήφου σας γιατί δεν μας βλέπω καλά στείνονται φωλιέ και τσιμεντώνονται και θεμενιώνονται πάνω στο ιερό δικαίωμα της ιδιοκτησίας και εκεί θα καταλάβετε τι πάνε να πει αρχές και αξίες ο Θωμάς, καλησπέρα Λιάνα Θωμάς από τον Κατέρμπουρη ε, χαρήκαμε διακοπές στο, για το Πάσχα τι να σου πω, εσύ με ολομέλειες στη Βουλή, ε, για πες μου για Κουφοντίνα, τι κρύβεται από πίσω δώσε και χαιρετίσματα στον Νίκο από τον Νότιγχαμ δεν ξέρω τι κρύβεται, ξέρω τι διακυβεύεται Διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα αν δεν πρόλαβε να το πληροφορηθείς ο Κουφοντίνας που είναι σε νομίζω 10η, 10, μέρα η μέρα ε, για την αποστέρηση της άδεια του έχει οδηγηθεί στην εντατική με ε, αριθμίε, γιατί έκριναν η γιατροί ότι κινδυνεύει η υγεία του ο ίδιος είπε ότι είναι πολιτική πράξη ε, η διεκδίκηση της άδεια. δεν ξέρω αν στα πλαίσια της πολιτικής πράξης ήταν και η βόλτα με τους συνοδευτές ε, ρίχτες διαφορών τρικακίων ε, στο κέντρο της Αθήνας το πράγμα είναι επιλεγμένο χρονικά για να έχει επίδραση από κάθε πλευρά και από κάθε άποψη Θέλει πολύ προσοχή γιατί προσφέρεται για προβοκάτσια Προσφέρεται για άλοθη Προσφέρεται για μαγιά που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα Προσφέρεται για δηλώσεις ένθεν κακήθεν ε, Είμαστε σε μια χώρα που δεν συζητάμε Ούτε καν στην αρμόδια επιτροπή 135 θανάτους που έχουμε μέσα στις φυλακές μέσα στι φυλακέ. δηλαδή εκεί που υποτίθεται ότι οι αποφάσεις της δικαιοσύνης υλοποιούνται και μάλιστα σε επίπεδο σοφρονισμού και επειδή η λέξη σοφρονισμός απαιτεί και σώαστας πολιτικάς φρένας νομίζω ότι το θέμα δεν είναι κάτι που εξαντλείται σε μια ε, ε, κουβεντούλα και μάλιστα ανάμεσα σε τραγούδια και μουσικές ο φίλος ο Ιωάννης Τσάκαλης στο Μπρούκλιν, από το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης βρήκε καταπλητικό το καινούργιο σχέδιο μετανάστευσης του προέδρου Τραμπ Αυτό που θέλει λευκού, λευκούς μορφωμένους ανθρώπους να μπαίνουν μέσα, να παίρνουν άδεια και κανέναν άλλον για να γλιτώσει η Αμερική από του κακούς μετανάστε Εγώ το βρισκώ φρικτό φίλε Ιωάννη ω μεταναστευτικό σχέδιο για τζάμπα χέρια πίσω σχεδόν από το νιου ντιλ, έχει ηλικία πάνω από 100 χρόνια και έτσι σχεδιάστηκε για την Ευρώπη, ώστε όταν και αν και όπως και έγινε θα πέσει το τείχος, οι σπουδαγμένοι και μορφωμένοι από το αίμα των λαών λευκοί Καυκάσιοι της Ανατολικής Ευρώπης να βρεθούν στη Δυτική χωρίς να έχει εξοδευτεί φράγκο για να καλυφθούν κενά που δεν ήθελαν εκεί να τα δώσουν στο επίπεδο της μόρφωσης μιλάμε για ένα brain drain δηλαδή για ένα χάσιμο ανθρώπων α, που φεύγουν ε, για λόγους μετανάστευσης από τούτον εδώ, τον τόπο και για απελπισμένους που φεύγουν χωρίς να είναι υπεύθυνοι για το χρώμα του σώματος, του δέρματος του πνεύματος και του μυαλού τους και της ζωής τους με το αίμα τους πάντα και αυτόν τον κατακόκκινο όπως το δικό σου και το δικό μου οι οποίοι ψάχνουν ε, στον ήλιο μοίρα και την ίδια ώρα βλέπω ότι χρειάστηκε πολύ σκόπο στην Αμερική για να αποκρουσθεί το αίτημα το οποίο είχε ήδη εγκριθεί να χρηματοδοτηθούν οι Ταλιμπάν από το Αμερικάνικο Πεντάγωνο για να συμμετέχουν σε ειρηνευτικές διαδικασίες Σου θυμίζω ότι σημαίνει η Ταλιμπάν για την Αμερική, για το Αφγανιστάν μετά τους δίδυμους πύργους και μετά από όλα αυτά τα στιμένα γεωπολιτικά παιχνίδια και είναι εύκολο να τα λέει κανένας όταν δεν ζει στη χώρα που οι Αμερικάνοι αποφάσισαν να την έχουν κάνει με στα Βαλκάνια. Έχω να πω κι άλλα πολλά. Ο φίλος Λεόντιος μου γράφει, ε, δεν ξέρω αν μπορεί να μου δώσει μια εξήγηση, αν και ποδοσφαιρόφιλος, γιατί όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, τουλάχιστον οι περισσότεροι, είναι πολιτικά ανάπηροι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είπα να πει πολιτικά ανάπηρος. Μπορώ να καταλάβω το πολιτικά ανένταχτο, πολιτικά μετακινούμενος, πολιτικά αδήλωτο, αλλά στην πραγματικότητα να διαχωρίζομαι σε α, φύλαθλο και σε χουριγκάνο. Αυτό μπορώ να το καταλάβω. Οι πολιτικές κάθε φορά που πιάνουμε αυτή τη συζήτηση αναρωτιόμαστε αν ποδοσφαιροποιείται η πολιτική ή πολιτικοποιείται το ποδόσφαιρο. Όταν είναι θέμα ιδιοκτησίας Πάει με τον ιδιοκτήτη Έχω και άλλα μηνύματα Θα τα πούμε προφανέστατα Σιγά σιγά κοντά στη δεύτερη ώρα Η Νάνση μου βρήκε Και μου, με, μου χα, ζήτησε Να το χαρίσω στους ταξιτζίδες ε, Μία από τις ε, Πολύ ωραίες διασκευές Οφείλω να μιλήσω ότι και εγώ εντυπωσιάστηκα Και είναι και πραγματική διασκευία Διότι συνήθω είναι κάτι μίξει Που δεν είναι πάντοτε καλές Ένας τραγουδιού Πολύ γνωστου, πολύ αγαπητού α, Είναι οι Ιταλίκες. Αυτό που λέμε με τα φώτα νησταγμένα Λοιπόν, οι Ιταλίκες, Σε στίχους Μανώλη Ρασούλη Και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου Είναι εδώ και θα τις ακούσετε Σε μια εξαιρετική διασκευή που την έχει κάνει η ίδια Της Κορίνας Λεγάκη Πιστέψτε με το ανοίγαγε σε κλασικό Ένα τραγούδι που νομίζω ότι οδηγώντα κανείς, είτε σε ταξί, είτε σε νταλίκα, είτε σε λεωφορείο, είτε το δικό του αυτοκίνητο, μπορεί να το χαρεί εντελώς διαφορετικά και να το παίξουμε για να πάμε στις ιδίσεις που ούτε αρχίζουν ούτε τελειώνουν καλά. Τριγυρνάνε οι ταλικέ στην Αθήνα <μυρίζει> Στα λιμάνια, στους σταθμούς, στην αγορά Αυτού του νόστου. δυο γενιέ, χαμένε πίσω δυστυχώ. Σαν ανάπηροι, παιδιά, συνταξιούχοι μισθοτή, Έχουν προνόμια αυτά τους... Οριάζει κυριολεκτικά η προπαγάνδα στο διαδίκτυο Και μάλιστα με έναν τρόπο κυρι, κυριολεκτικά επίσης ανεξέλεγκτο. Εστε απίστευτα προσεκτικοί Ακόμα και οι διαγωνισμοί ο έχει το καλύτερο αυτό εκείνο, το καλύτερο αυτό εκείνο, το καλύτερο τάλο το καλύτερο τάλλο, άλλο. Ποιο θα σου αν ήσουν, αν δεν ήσουν, με ποιο ζώδιο μπορεί να επιδείξει το, ποιο πηγαίνει, πιο. δηλαδή, δηλαδή να σα μιλάω, από πίσω, άμα μπείτε να τα δείτε αυτά σε διάφορου διαγωνισμού, κρύβουν πολιτικά μηνύματα. Δηλαδή, τρελαίνεσαι όμω, όταν σα λέω τρελαίνεσαι, μιλάω για τρελαίνεσαι. Είναι θηριώδει αλγόριθμοι που παίζουν σε αυτή τη διαδικασία. Θυμώνονται στόματα, ανοίγουν άλλα, είναι απίστευτο και αυτά να το πιάσω από εκεί που τελειώσαν οι ειδήσεις η Eurovision που φέτος υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κίνημα το οποίο δεν εκφράστηκε στην Ελλάδα ούτε καν από τους δικαιωματάκιδες ούτε καν από αυτούς που στηρίζανε τη, τα πλοία που πηγαίνανε στη Γάζα για τους αποκλεισμένους Παλαιστίνιους πάνω στη γιορτή των Παλαιστινίων για την καταστροφή και για το, την, την, την μαύρη εκείνη ημέρα όπου βρέθηκαν 600.000 εκτοπισμένοι πίσω πίσω πίσω δεκαετίες 70 τόσα χρόνια πίσω μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου λοιπόν δημιουργείται ένα κλίμα εξαιρετικά αρνητικότητα να πάει αν θυμάστε καλά στην Ιερουσαλήμ υπάρχουν διεθνείς καλλιτέχνες και ντόπιοι καλλιτέχνες που προσπάθουν να αντισταθούν Πολύ μικρότερα πράγματα που άλλες κινητοποιήσει για λιγότερο ε, κραβγαλές και φανταχτερές τελετές έτσι που σου κόβεται και η όρεξη να καλοσκεφτεί να ακούσεις τόσα λιλιά, τόσα φρουφρού και τόσα αρώματα στην περιοχή όπου δίπλα πεθαίνουν Παλαιστινιόπουλα, ανήλικα από βόμβε, όπου εκρύγνηνται βόμβες κάθε και μία όπου στρατοκρατείται η περιοχή όπου οι δρόμοι της ειρήνης που έχουν οδηγήσει μέχρι και σε προηγούμενα για να μην ξεχνιόμαστε κατέληξαν σε αυτό που λέμε σήμερα χωρίς δίκαιη και χωρίς βιώσιμη λύση του α, α, α, Παλαιστινιακού α, οι ίδιοι που διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή και διεκδικούν το πλούτο του Αιγαίου μέσα στην ΑΟΣ της Κύπρου και σε μια χώρα όπου η Ευρώπη και η στάση της δεν κουβεντιάζεται για αυτά τα θέματα και μια και το έφερε η κουβέντα ο Κωνσταντίνο μου γράφει τη θερμότερη καλησπέρα. Α, λείψατε, και αν μπορείτε, α, αν περάσει προ το τέλο, να βάλετε του Οδόλφου τα εγγόνια για να θυμούνται τη μέρα που η Ευρώπη του πονάει. Και αυτό φάνηκε από αυτό που υπογράψανε μαζί με τον Τζίπρα, που υπογράψανε τα περί Ισίδηρου Παραπετάσματο. Και τέλο, όπω έλεγε και ο Έρνεθ Χέμιουεϊ, κάθε άνθρωπο που αγαπάει την ελευθερία χρωστάει στον κόκκινο στρατό περισσότερα από θα μπορούσε ποτέ να πληρώσει. Αυτό είναι μια αλήθεια που δεν μπορεί κάποιος να τη σβήσει από την ιστορία ακόμα και αν συνυπογράφει τα περισυδηρού το πάνω στη μέρα της Ευρώπης, την ημέρα που το Συροδρέπονο καρφώθηκε στην κορυφή του uh, uh, Reichstag την 9η Μαΐου. Η φίλοι μας, η, η Ειρήνη... Από την Πρέβεζα λέει: Μετά από κάθε καταιγίδα βγαίνει ήλιο. Και έτσι όπω εμεί αγωνιζόμαστε να φέρουμε τον ήλιο τον κόκκινο πάνω από την πατρίδα μα, ψηφίζουμε κόκκινα, ψηφίζουμε κουκουέ και λαϊκή συσπήρωση παντού, γιατί η πατρίδα μα το αξίζει. Καλό βράδυ ε, και ειρήνη, α, από την ειρήνη από την Πρέβεζα. Μια και λε λοιπόν, ψηφίζουμε κουκουέ, και μια και τόσο λόγο γίνεται. Α πάμε να σα διαβάσω όπω το βλέπω από την Κατιούσα και μου σηκώθηκε η Τρίχα. Φρεσκό δημοσιευμένο είμαι. Λοιπόν, τελεσίδικη ποινή φυλάκιση φίλη Ειρήνη, πέντε μηνών, με αναστολή, επέβαλε το τριμελές εφετείο πλήμη λιμάτων Θεσσαλονίκη στον 80χρονο Θόδωρο Καραβασιλικό μέλος του Κουκουέ. Κατηγορία του: Αντίσταση κατά της αρχής στη διάρκεια τη κινητοποίηση κατοίκων της Χαλκιδικής ενάντια στι εξορίξει χρυσού τη Ελληνικό Χρυσό Ελντοράντο τον Ιούλιο του 13. Στην πραγματικότητα, ο 80χρονο σήμερα άντρα έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και ανέτεια σύλληψη 7 Ματ στη διάρκεια τη επέμβασή του στο κατά του μπλόκου κατοίκων στο χωριό Μεγάλη Παναγιά. Ο άντρα ξυλοκοπήθηκε βία και με παρέμβαση τη κομματική οργάνωση του ΚΚΟΕ, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Εκεί διαπιστώθηκαν τραύματα στα μάτια και άλλα μέρη του σώματο. Σύμφωνα με, την, με γνωστή του, που κατέθεσε ω μάρτυρα υπεράσπιση, όταν βγήκε, όταν τον βρήκε στο αστυνομικό τμήμα μεμπολιγύρου Το πρόσωπό του ήταν γεμάτο αίματα και μελανιασμένο Ώστε όσοι τον είδαν φοβήθηκαν για τη ζωή του Υπέβαλε βεβαίως, μίλησε κατά των αστυνομικών Από τότε δεν έχει προχωρήσει τίποτα Ο κατηγορούμενος, απολογούμενος, ανέφερε Δέκα παλικάρια, στην ηλικία των εγγονών μου Με κρατούσαν και με χτυπούσαν Ποια αντίσταση να προβάλλω Έχω ακόμα το αιμάτωμα που μου άφησαν στο μάτι. Αντίσταση κατά τη αρχή σα θυμίζω, η καταδίκη. Ο Ισαγγελέας έδωσε πλήρη κάλυψη στην αυτερεσία και την καταστολή τη αστυνομία. χαρακτήρισε καθόλου νόμιμη τη σύλληψη, ε, την οποία με απότομες και βίαιες κινήσεις επιχείρησε να αποφύγει το μέλος του Κουκουέ. Ένας ο 75χρονος τότε, 80χρονος σήμερα, απέναντι σε 10 αστυνομικούς στην ηλικία των εγγονών του. Η καταδικαστή πρωτόδικα σε 12 μήνες με αναστολή. Τώρα η ποινή του μειώθηκε στα κατώτατα προβλεπόμενα για το αδίκημα όρια. Θα μου πείτε, αλλάζει κάτι ο άδικο χαρακτήρα τη απόφαση, βαθιά ταξικό και βαθιά άδικο. Έτσι που να σε πιάνει κυριολεκτικά το παράπονο, γιατί εδώ και χρόνια για όλο αυτό διαμαρτύρονται οι κάτοικοι τη ευρύτερη περιοχή των Σκουριών. Ισού ένα παράπονο, εξαιρετικό αφιερωμένο στου 80 χρόνου που δεν πουλάνε την ψήφο του και δεν τη γέρνάνε βόλτα αριστερά και δεξιά, ούτε τη στάση τους, ούτε τη θέση τους, ενίοτε θυσιάζοντας και τη ζωή τους όταν χρειαστεί. Η στίχη του Λευτερή Παπαδόπουλου, η μουσική του Μίκη Θοδωράκη, το στο τραγούδι, η Μαρία Φαραντούρη, ένα από τα τραγούδια που αγαπώ πολύ και το αφιερώνω σε όλους όσοι δεν αποφάσισαν να πουλήσουν το κόκκινο μαζί με το αίμα τους, εμμοδοτώντας τα μαύρα θεριά της στον καθρέφτη μα κοιτώ, μήπω δω τα δυο σου μάτια και στο στίχο μου κρατώ τα αναφίλητο. είχα wie Στα ζυδάκια, σαν φαρμάκι και η νύχτα, η σιωπήλια Είχα στην ζή... Επειδή θα έχουμε ευρωεκλογές και άλλοι λένε ότι είναι χαλαρή ε, διαδικασία Άλλοι λένε ότι είναι δημοσίφισμα Άλλοι λένε ότι είναι πρόκλημα Άλλοι λένε ότι είναι κάτι άλλο Λοιπόν, οι ευρωεκλογέ σε μία Ευρώπη Σπαρασόμενοι από τις αντιθέσεις Μια λυκοφωλιά κυριολεκτικά Από την οποία μη φανταστείτε ότι μπορείτε να δείτε ασπρημέρα Από την ώρα που οι ίδιοι λαοί μετά οι άνευ και Και κυρίως οι λαοί που δεν έχουν μνημ αποφασίζουν σε και δημοσκοπηθήκανε σε ποσοστό πάνω από 60% ότι θα τη δουν να διαλύεται μέσα στα επόμενα 15-20 χρόνια. Ειδικά εσείς που έχετε παιδιά, καθίστε να σκεφτείτε πολύ, πολύ, πολύ σοβαρά ή ειδικά εσείς που έχετε παγιδευτεί σε κάτι ψευδοπατριώτες που πιστεύουν ότι με κλειστά σύνορα, με πεταμένο κόσμο έξω, με... Τη μαύρη μπότα του φασισμού να έρχεται αργά αργά και ύπουλα να σα πατήσει την ώρα που κοιμάστε κυριολεκτικά ε, και το πάρετε στο πολύ χαλαρό, δεν σα βλέπω καλά. Θα κάνετε μπάνιο στη λάσπη. Θα κυλιέστε στη λάσπη. Ε, αν δεν με πιστεύετε, μένα, να επιστέψετε τον Αντρέα από το Λονδίνο, από το Cloudy Λονδίνο, το συνεφιασμένο, που το Brexit φέρνει φτώχεια και α μην το πολυσυζητάμε, μου γράφει. Σήμερα άκουσα Αλιάνα, γνωστή μου δημοσιογράφο Βρετανί που απολύθηκε πρόσφατα ότι για να πάρει μπόνου το αφεντικό το μεγάλο άμα την απολύσει όπως της είπαν πρέπει για να πάρει την αποζημίωση που δικαιούται να τη δουλέψει κανονικά και εκείνη κάφτα και δουλεύει άλλο ένα μήνα με υπερορίε για να μπορέσει να πάρει την αποζημίωση γιατί αλλιώς δεν θα την πάρει την αποζημίωση ενώ θα έπρεπε αντί να δουλεύει να ψάχνει να βρει την επόμενη δουλειά τη. πάρα πολύ απλά πράγματα, ευρωπαϊκή αξία λοιπόν αυτό δεν είναι τίποτα λέει ο Φίλταντος άλλος Ανδρέας σε Λονδίνο και που τον παρακάλεσε το δικό μου τον Ανδρέα να μου στείλει το εξής Στην ίδια τροχιά προοδου, προοδευτική συμμαχία λέει ο Τσίπρας έτσι ε, Φιλοευρωπαϊκή κατεύθυνση λένε όλοι τους Η λύση που προστάζει η μόδα είναι διαλεκτική ε, Πώ λέμε τώρα, Πάρε ένα επιδοματάκι από εδώ, ένα επιδοματάκι από εκεί. Ε, να δώσουμε και ένα ιστορικό επιδωμα μνήμη στο Βελουχιώτη Εκεί που είμαστε περνάμε, τον θυμηθήκαμε. Πετάμε και μια παρόλα για το Βελουχιώτη Δεν λέει και τη συνέχεια από κάτω. Το τι έλεγε στον ίδιο λόγο βελτιώ παρακάτω για του ευοπιστέ, τότε έλεγε τον εμπειρικό. Σήμερα βάτε στη θέση του εμπειρία που θέλετε εσεί για να μην εγώ πάλι να μιλάω για κότερα. Λοιπόν. Και πάμε και για εθελοντική φορολογία των ε, εφοπλιστών Λοιπόν, ακούστε τώρα τι εστί, όπως λέει ο Ανδρέας ο άλλος από το Λονδίνο Διαλεκτική Όχι με τον Μάρξ, ούτε καν με τον Πλάτωνα Αλλά με τους υποστηριχτές του λεγόμενου financial therapy Με τη μανία που μας έχει πιάσει εδώ, μην πιστεύετε ότι δεν θα τα ακούσετε Financial therapy, τι financial therapy Είναι μοντέρνα ψυχοθεραπεία, επιπληρωμή η οποία έχει σκοπό να σε μάθει, να διαχειρίζεσαι τη φτώχεια ώστε να μπορεί να κοιμάσαι ήσυχο. Ελά, πώ αισθάνεστε, πόσο Ευρωπαίοι αισθάνεστε, τι να σα πω. Ο Χρήστο έχει λύσει το πρόβλημα, όπω σα προτείνω εγώ να το λύσετε. Άμα θα πάτε στην Ευρωκάλπη μπροστά, θα δείτε τρία γράμματα κου, κου, ε είναι και μεγάλα τυπωμένα. Πάρτε το, σταυρώστε όποιον θέλετε εσεί. Δεν πρόκειται εγώ να σα υπαγορεύσει όποιον θέλετε να βρώστε. Δεν θέλετε μη σταυρώσετε κανέναν. Ρίξτε το ψήφι έτσι. Στα άλλα, ε, δεν έχετε πρόβλημα, 45, 82, 800 να σας δώσουν, θα δείτε το γαρύφαλο της λαϊκής εισπύρωσης και θα μπορείτε επίσης τα υπόλοιπα μόνο βαβούρες στον εγκέφαλο. Ο φίλος μου ο Χρήστος, γράφει, είμαι δυστυχώς στο Ενδιβούργο, δεν θα καταφέρω να γυρίσω για να βιδώσω κουκουέκες στις τρεις κάλπες. Θα κατεβώ όμως από το Ενδιβούργο στο Λονδίνο, στην πρεσβεία για να ρίξω έστω και μία κόκκινη ψήφο. Φιλάκια πολλά στην Ελλήνα μου στο Νότιγχαμ Που είναι Κυπριοτοπούλα και ανησυχεί με τις οικοδομαχίες εκεί Εννοεί τις γαλάζιες πατρίδες των ε, ε, Τούρκων Καλή δύναμη, φιλούμπες πολλέ, Στις ξαναγυρνάω τις φιλούμπες Όπως και η Νάνση που λες ότι κεντάει για μία ακόμα φορά σήμερα Και επειδή λες ότι κεντάει ε, θέλει μολύβι, θέλει βελόνα και θέλει και κλωστή Λοιπόν, ραβεξίλωνε Να το θυμηθούμε είναι γραμμένος το 72. όταν εγώ τελείωνα το σχολείο και πήγαινα για το Πανεπιστήμιο. Η στήχη είναι του Ανδρεόπουλου, η μουσική του Ξαρχάκου και το τραγούδι βεβαίω του υπέροχου, του αξεπέραστου του αθάνατου Νίκου Ξυλούρη. Από αυτά που άφησε κληρονομιά ο Ξαρχάκος στη μουσική. Αυτό... Ο φίλο μαγιάνη από τον Μπρούκλν, που το έχει με το χρηματιστήριο. Πώ θα τελειώσει ο κύκλο του χρέου, πιθανόν με δάκρυα. Εγώ σου λέμε πόλεμο. Μια εκδήλωση όπω ο εμπορικό πόλεμο των ΗΠΑ με την Κίνα, σήμερα απαγορεύθηκε κάθε δραστηριότητα και θα χαθούν και θέσει εργασίε τη Χουάει τη Κυνέζη στην Κίνα. Η Ευρώπη αντιστέκεται τάχα μου δίδεν. Θα δούμε πώ θα πάει αυτό ο εμπορικό πόλεμο, αλλά από αυτού που δουλεύουν εκεί. Λέει ο, ο Γιάννης, ο σκληρός Brexit, επανεμφάνιση ευρωπαϊκής κρίσης χρέους Μπα πουλάκι μου, υπάρχει τέτοια πιθανότητα να εμφανιστεί πάλι κρίση χρέους Θα έχουμε ανατίμηση λέει του κινδύνου που θα προκαλέσει παγκόσμιες εντάσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές Και θα ξυστούν πάλι στη γλίτσα του Τσοπάνη και θα φτιάξουν και θα στήσουν ένα ωραίο πόλεμο ο φίλος μου ο Γιώργος είναι πολύ κοινικός και καταπληκτικός. Γράφει στην Ελλάδα, Ελλάδα ίσον ή ταξιτζής ή σουβλατζής. Ε, προφανώς εκεί φτάσαμε. Δεν το λες φαντάζομαι ούτε για το ένα, ούτε για το άλλο. Και α, η σταματή έχει κέφια. Και γράφει λοιπόν... Α, να σου πω τώρα πω έχετε και κουμπώνει η είδηση που μόλι τώρα είδα. Ε, και θα κουμπώσει στα ματία μου, θα το ευχαριστηθεί. Καλησπέρα, Γιάννα. Τι θα έλεγε για ένα προεκλογικό σύριζο μενού. Λοιπόν. Δευτέρα. Γεμιστά τη φωτίου, αλλά με κοιμά για να μην ξεχνιόμαστε. Τρίτη. Αρνάκι με σάλτσα από κοκκινιστούς γίγαντες και καπαρόμιλα. Τετάρτη. σολομός ταρτάρ. Πέμπτη. Ριζότο με αχινό και φουαγκρά. Παρασκευή σπαγκέτι με ατζού για ταραμά και πεπεροντρεοντσίνο. Σάββατο αστακό αλαμινινιούτ. Κυριακή. Φάτε ό,τι γουστάρετε αξία ίση με τη 13η σύνταξη. Κυρίω την Κυριακή, μετά την απομακρυνσή σα, δεν φέρουμε καμία ευθύνη αν ξεράσετε από τα σάπια υλικά που θα έχετε ντερλικόσει. Και τώρα κάτι σοβαρό που έχει να κάνει με την αντιφασιστική νίκη: Ό,τι γράφετε με αίμα, δε σβήνει με βρώμικο μελάνι. Και ό,τι λέγεται με υποσχέσει, στο τέλο φορολογείτε στην πηγή πριν καν το πάρετε στα χεράκια σα. Έρχεται λοιπόν η είδηση τώρα, ότι σε κάποιου πιστώθηκε αυτή η περίφημη. Προεκλογική τσοντούλα. Ή 13η επανομαζόμενη σύνταξη, πώ λένε μερικοί το ψάρι κρέα που βαφτίζουν, Ξέρετε νό, για να ανιστεύουν, κάπω έτσι. Λοιπόν, αυτή η 13η που δεν είναι 13η αλλά είναι προεκλογικό επίδομα και τα ρίξανε όλα μέσα στην εβδομάδα. Μέχρι νωρίτερα δίνουν οι αθεόφοβοι τι συντάξει, θα τι δώσουν 24 του μηνό. Για να τι πληρώσει κάποιο να, να πάρει από αυτέ να πάει να ψηφίσει. Για να νομίζει ότι πήρε πολλά λεφτά. Και αφού τη πάρει μία εβδομάδα νωρίτερα αυτό το μήνα, πώ θα βγάλει τον επόμενο που θα είναι 5 εβδομάδε μέχρι. Μήνα, όχι τεσσάρων εβδομάδων που θα πάρει την επόμενη σύνταξη το τέλο Ιουνίου γιατί αυτά θα ξανεμιστούν θα σας πω πως θα ξανεμιστούν αυτή λοιπόν που, που τους πιστώθηκε ήδη η σύνταξη πήγαν να την πάρουν ε, το επίδομα αυτό όσοι έχουν ε, από 1000 ευρώ και πάνω θα παίρνανε ένα τρακοσάρι πάνε και τη βλέπουν 22% παρακράτηση φόρου συν 6% παρακράτηση υπερηγίας δηλαδή ήτσι 240 από τα 300 με την καλή μέρα αυτοί που παίρνουν 500 θα πράξουν 470 γιατί θα φύγει μόνο το 6% τα 100, για να μην έχετε συνέστηση. Ή βάλτε τώρα να έχει πάρει 240 και να πρέπει να σηκωθεί να φύγει, γιατί έχει το φιλότιμο, να πα να ψηφίσει εκεί που ενδεχομένω θέλει τον δήμαρχό σου και τον ένα και τον άλλον. Α πούμε, Αθήνα Θεσσαλονίκη. Να φύγει από την Αθήνα να πει: να πάω να ψηφίσω στη Θεσσαλονίκη. Το έχω πάρει αμέ μου Χαμέτ και θέλω να πάω να ψηφίσω το κόμμα μου. 62,5 ευρώ διόδια. Αλλά ρετούρ, έτσι. Βάλτε και ένα εκατοστάρικο τη βενζίνη με πολύ μικρό αυτοκίνητο και σιγά σιγά 160. Ε, δεν θα πιει και μια πορτοκαλάδα στο δρόμο. Ε, δεν σου μένει τίποτα. Εξανεμίστηκε μόνο για να ψηφίσει. Θα το χρηματοδοτείτε από μόνοι σα. Ο Δήμο που δουλεύει, στέλνει κάνοντα ένα πολύ μικρό διάλειμμα, λίγο να μπει στην εκπομπή για να στείλει χαιρετίσματα σε μένα και στην Άνση. Και εγώ τι έχω να σα παίξω, τι έχω να σα παίξω. Το μόνο που μένει. Από αυτά που πρόκειται να πάρετε είναι η αγάπη. Τίποτε άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ σα αγαπάει πάρα πολύ. Πριν από τι εκλογέ, μετά τι εκλογέ θα το συζητήσουμε. Θα είναι θέμα διαπραγμάτευση. Μπορεί να μα δείξει και 17 ώρε η διαπραγμάτευση αυτή τη αγάπη. Γιατί μπορεί να του φέρνει και μεγάλη ανατριχήλα. Προσέξτε, γιατί α, δεν ξέρει κανένα τι φέρνει ανατριχύλα ε, Και για όποιον ενδιαφέρεται, όταν τελειώσει η εκπομπή, μπείτε και δείτε το καινούριο spot. Τη ΚΝΕ, ποιος δίνει δωδεκάρια στη Eurovision στην Ελλάδα δεν σας λέω τίποτα πατήστε Spot ΚΝΕ Eurovision και θα σας βγει κι άμα ε, δεν σας φύγει και το άντωρο από το γέλιο ε, και το γέλιο του σοβαρό από αυτό που σας κάνει στο τέλος να σκέφτεστε θα μείνετε με την Αγάπη Μόνο η οποία εδώ είναι εξαιρετική στο τραγούδι είναι η ντόδύεση η μουσική είναι του Δημήτρη Νίτη και η στίχη της Πέννης Δραμαντάνη Τι αγάπη, όσα κι αν κάνεις, όσα λάθη. Δώσ' μου φωνή για να σου τραγουδήσω τη δύναμη να συνεχίσω γιατί όποιος έχει στη ζωή του φταίξει Έτη να σου Την άνοιξη του 578 μεταχριστών, αν καθώ του ένα βράχο ψηλά πάνω από τη Βιθλέμι, ίσω κατάφερε να διακρίνει δύο φιγούρες να προβάλλουν με τα ραδιά του το χέρι από την πύλη τη μεγάλη μονή του Αγίου Θεοδωσίου στην έρημο. Οι δυο του θα κατευθύνονταν νοτιοδυτικά μέσα από την έρημη γη τη Ιουδαίας προ το εξαιρετικά πλούσιο κοσμοπολίτικο λιμάνι τη Αλεξάνδρεια. Ήταν η αρχή ενό εκπληκτικού ταξιδιού που θα οδηγούσε τον Ιωάννη Μόσκο και το μαθητή του τον Σοφρόνιο του Σοφιστή σε μια πορεία κατά μήκο ολόκληρου του Ανατολικού Βυζαντινού κόσμου. Στόχο του ήταν να συλλέξουν τη σοφία των πατέρων τη Ερήμου, των σοφών και των μισθών της Βυζαντινής Ανατολή, προτού ο εύθραυστο κόσμο του καταρρεύσει και εξαφανιστεί. Το αποτέλεσμα είναι το Λιμονάριο, το βιβλίο που έχω μπροστά μου. Αν σήμερα στη Δύση θεωρείται ένα μάλλον άγνωστο κείμενο. Πριν από χίλια χρόνια ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή βιβλία ολόκληρη τη σπουδαίας βυζαντινής Γραμματεία. Ποιο ήθελε να κάνει την ίδια πορεία και να περάσει έξι μήνε ταξιδεύοντα στην Ανατολική Μεσόγειο, ακολουθώντας χονδρικά την πορεία του Γιάννη του Μόσχου. Ο Βίλιαμ Νταρλίμπελ, ο οποίο είπε ότι, και μάλιστα εδώ σε μια ωραία συνέντευξη στη Λάιφο, ότι δεν περίμενε το καλύτερο του βιβλίου όπω νόμιζε και όχι το πιο ευπόλυτο. Που είναι το ταξίδι στη σκιά του Βυζαντίου, θα του ζητούσαν να διαβάζει αποσπάσματα και να θέλουν να ακούσουν οι άνθρωποι αυτά. Έκανε το ταξίδι την περίοδο που οι Τούρκοι πολεμούσαν του Κούρδου και το ΠΚΚ. Στο Λίβανο είχε μόλι τελειώσει ο πόλεμο, είχε αρχίσει η ανοικοδόμηση και στη Συρία περίμενα να πεθάνει ο Άσαντ. Παντού συνέβαινε κάτι και όλα είχαν σχέση με τον χριστιανισμό και ήταν απίστευτε οι συγκυρίε. Δείτε σήμερα τι έχει συμβεί και πόσο σημαντικό είναι να το βάζει κανένα στα κριτήρια του με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων, των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, τι έχει συμβεί στην περιοχή όταν μιλάμε για ένα ταξίδι στη σκιά του Βυζαντίου και είναι η κλήρωση εκδίκησης του Eurovision που γίνεται στο Τελαβίβ από την εκπομπή, από τις εκδόσεις με τέχνιο. Έχω τρία βιβλία για τους τρεις πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 211 και εγώ αναφωνώ. Πάρε με μαζί σου Είναι ο Χριστος Ευθυμίος Τήχη μουσική Η τάνια τη στο τραγούδι Και το εννοώ Μακάρι να μπορούσα να κάνω ένα τέτοιο ταξίδι Στη σκιά του Βυζαντίου Που τώρα πια δεν είναι παρά ερήπια ενό άθλιου συνεχούς πολέμου Με μαζί σου στο παραμύθι, που ξεκίνησε να πα, και θα σου χαρίσω του θησαυρού που τόσα χρόνια κινητά. Τα ταξίδια σου τα κράτησες κρυμμένα, και εγώ μένω πίσω στα συνηθισμένα αποφάσισα τα φώτα μου να σβήσουν για κινά που κουράστηκα χωρίς να τα αποκτήσω πάρε με μαζί Κοντά σου μια βραδιά να ονειρευτώ, Κι όταν θα ξυπνήσω Μια ιστορία θα χωνά διηθώ Τα ταξίδια σου τα κράτησες κρυμμένα Κι εγώ μένω πίσω στα συνηθισμένα και αποφάσισα τα φώτα μου να σβήσω για κίνα που κουράστηκα χωρίς να τα αποκτήσω Πάρε με μαζί σου Και θα κρατήσεις φυλαγμένα τα κλειδιά Και θα κρατήσεις φυλαγμένα τα κλειδιά Πάρε με μαζί σου Ο φίλο μου, ο Νιόνιο Μπακάλι, τα έχει πάρει με <laughs> την άποψη και δεν είναι μόνο του Δήμου που λες εσύ, του Κοροπίου, να ζητάνε πιστοποιητικό ελληνική γλώσσα από νήπια. Αυτοί, όπω λες που καθημερινά δολοφονούν τη γλώσσα. Ε, καλά, η αλήθεια είναι ότι η δολοφονία τη γλώσσα είναι κάτι το φοβερό, αλλά το πιστοποιητικό τη ελληνοφωνία δεν είναι γι' αυτό που νομίζει. Είναι γιατί πρέπει να υπάρξουν ειδικοί δάσκαλοι όταν τα παιδιά και μακάρι να πηγαίνουν και παιδιά που δεν μιλάνε ελληνικά στα σχολεία και να μην μένουν στους προσφυγικούς πρέπει να γίνει ε, ε, διαμοίρασμό των ευθυνών ποιο θα αναλάβει πώς τα παιδιά ώστε να μάθουν όλα α, ε, την καλή ελληνική γλώσσα και μετά θα έρθει ο Τσίπρας και θα σε αποτελειώσει. Δηλαδή δεν το συζητάω, ο φίλος μου ο Σεπολιώτης γράφει «Αχ, αχ, σε πόλια» και τι λέω «ταλέπορα σε πόλια» Εκεί που κυκλοφορούν οι φασίστε τώρα τελευταία δεν, δηλαδή δεν το δέχομαι στην Αθήνα να δω μαύρη-μαύρη ε, λαπλάκωση, μαύρη λαπλάκω σαγκαλιά που και δεν αντέχομαι. Δηλαδή άσε τώρα, μην το πιάσουμε. Λοιπόν, λέει και κάτι πολύ ωραίο, σα το συστήνω. Ξεφιλίζω το έντυπο με του υποψήφιου ευρωβουλευτέ του Κουκουέ για να φωνώ, όπω λέει και ο λαό μα: Ο ένα καλύτερο από τον άλλον. Συμφωνώ. Και δεν ξέρει, φαντάζομαι και πιο να πρωτοσταυρώσει. Ωραία. Λοιπόν, πρόταση λέει ο Σεπολιώτη, ο φίλο μου. Να υπάρξει αναδύο έτη θητεία των βουλευτών μας Στην Ευρωκαπιταλιστική Ένωση για να μάθουμε Δεν ιδέα Αλλά το κόμμα το έχει ξανακάνει αυτό Στο παρελθόν υπάρχουν άνθρωποι όλοι τους μέσα στο ψηφοδέλτιο ε, Και τους έχουμε ανάγκη Στείλτε όσους μπορούτε, μπορείτε κουκουέδες στις Βρυξέλλες Για να ξέρετε εγκαίρος να φυλαχτείτε το κακό που θα σας βρει Καλό να σας βρει Αποκλειέτε Ούτε συνεργασία. Ούτε στην πρόνοια, ούτε πουθενά, πουθενά, πουθενά Ειλικρινά σας το λέω, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η Ευρώπη Από κούνια ήτανε φτιαγμένη για κάτι τέτοιο Δεν είναι απλώ μια ταξική στρούγα. Είναι κάτι χειρότερο Είναι τώρα πια ανοιχτή σε κάθε μορφή βιαιότητας και πολέμου Γιατί οι ενδοκαπιταλιστικοί ανταγωνισμοί έχουν φτάσει κυριολεκτικά στα άκρα και επειδή έχουν φτάσει στα άκρα, εγώ δεν ξέρω πια τι να σας παίξω και πού να σας πάω. Οπότε Μάης μήνας είναι. Μη μαραθεί νωρίτερα από ό,τι φαντάζεται κανείς και μην τον πάρετε στα ελαφριά. Είναι και τρελός ο καιρός, τη μία μας δείχνει το τη δύο μας δείχνει τ' άλλο. Ο Μάϊ μπορεί να έχει και μια άλλη εκδοχή. Μπορεί να έχει και μια άλλη εκδοχή να λέγεται γαμάης. Όπω έχει αποφασίσει να το λέει ή Μάρο ή Μαρκέλου, σε στίχους μουσική και τραγούδι στην πραγματικότητα, σα όλους τους εξαιρετικά όλου του μήνε. Αρχίζει η Μάη και τελειώνει η Μάη, γιατί είμαστε στο Μάη. Μάρο Μαρκέλου. Αν <Κι> δεν μπήκε Κατεβαίνουν Ιούνιοι χήμα στις παραλίε να πετούν πλαστικά Και μετά τον Ιούλιο αμπρελίτσα ποτούλη, ρεντεκάρ Και μια βαρτά τσάρκα με δανεικάρ Έλα Αύγουστος τώρα και φοβούνται την οικογήνα. Ακούν για τις ζέστες να μιλούν οι παγιοί Κόρη μου στα πατήσια δεν είχα μερκοντήσια το Τώρα παίζει θαναζί και μιλά στο χαρτί. και μου με κρύα μπήρα. Παγωγόνια είναι μυστήρα. Στη γιορτή τη Μαρία είχα γίνει στουπί. στερα μισού τύχη, μάθη τη φοιτητή. Γιατί ο Σεπτέμβρη ο καλό τριγητή. Εξετάσει με μουστο ζαστή και εξοτομού. Στο σταθρανή Γλιτώνει κανείς Τον Οκτώβρη καλτσάκια Και θα ανάβουν τα τζάκια Κι αν φυτρώνουν μανικιά Για μανίτες να βγεις Τάνξ και βία το σίτσα Έξω η ανοχική Για την ο Νοέμβρη Που γεννιούν τη Σκόρπι Κάπου εκεί στα σκοτάδια Βγάζουμε και τα για Να αγοράζουν τουριστές Με παρθένα υφή Και Δεκεμβριορτά Εκείνο που σε κοιτάζει να στολίζει στο δέντρο, σαν να λε προσευχή. Έφυγε ο έτο, κι άλλο μα έχει πει. Άλλη αρχή, κι τέλο. Και η ρόδα στραβεί. Σαν με είδε, είχε κι άλλοι ονείδε. Μα έγωσα το φλεβάρι. Είμαι λίγο λυψή. Και εσύ μοιάζει με μάρτυ Και μου βρέχει το πάρτι που φορά καραγκούνα στην, παρέλα. στην παρέλαση αυτή. Το τραγούδι μου. Τέλο και χρονιά. Από Μάη σε Απρίλη, τύχη για παγανιά. Και αυτό που έχω μάθει είναι πω κάνω κάθε μήνα του χρόνου. Κάθε χρόνο ξανά. Σαν τη δικτατορία, μέχρι τη λιξορία. Και έχω αυτό το σημάδι. Που ακόμα Λοιπόν, το πρόβλημα είναι πώς θα αποκτήσει ο καθένας από μας και κάθε μια από εμά κριτήρια ψήφου. Και ξέρετε, ε, ε, σας το λέω εγώ γιατί το ΚΚΕ είναι αντιμέτωπο και με έναν βρωμερό ε, υπόγειο, υπόκοφο και πολλές φορές αποσιωπημένο. Α, αντικομουνισμό από αυτό που ξέρουν μόνο οι Σιριζέοι να κάνουν Ειδικά όταν μιλάνε για τον Κουφοντινά Όταν μιλάνε για τον Βελουκιώτη Και να το προχωράνε παραπέρα Λοιπόν ε, έτσι όπως πάει η κατάσταση ε, Δεν νομίζω ότι μάθατε ότι κάηκαν μέσα σε δύο μέρες Τρία περίπτερα Το ένα ολόσχερός με μπριστικέ βόμβες Μολότοφ Που πέσανε ε, του Κουκουέ στην πλατεία του Αγίου Στεφάνου δεν θα σας δείτε εύκολα και ούτε θα μάθετε ότι χθες το βράδυ η αστυνομία έσπρωχνε αυτούς που είχαν βγει να διαμαρτυρηθούν για το Κουφοντίνα και τους κυνηγούσαν με χημικά και πεταγόντουσαν Μολότοφ Πού νομίζετε Σε απόσταση αναπνοής από τους εργάτες του Κουκουέ που ξύλωναν για να καθαρίσουν τον τόπο και όλα και να μην αφήσουν ε, τίποτε σκουπίδι την πλατεία στην οποία μίλησε ο Κουτσούμπας χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη όταν βλέπετε λοιπόν αστυνομία α, α, ακτιβιστές που λέει και ο φίλης, έτσι με τρικάκια τα οποία είναι και μολότοφα αλλά δεν πειράζει δίπλα από εργάτες που κατεβάζουν του κόμματός τους την Εξέδρα όταν βλέπετε καψίματα που δεν τα μαθαίνετε όταν βλέπετε γέρο κομμουνιστή Αναπειδή μα φοβούνται. Και επειδή μα φοβούνται, το ρίχνουν σε αυτό το αργό, σταθερό, αντικομουνιστικό δηλητήριο του τύπου αφού είσαστε εναντίον τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την απαταγή. Αν δεν ήμασταν εμεί να σα προειδοποιήσουμε, ήθελα να ξέρω πού θα βρισκόσασταν ακόμα και αυτοί που σήμερα το παίζετε ευροσκεπτικιστέ. Αναρωτιέμαι, για παράδειγμα, αν περνάει από το μυαλό του Λιμπερόπουλου του ταξιτζή και των οπαδών του που ήταν ο Λέω τώρα ε, Μπούλης αποκαλούμενος Από τον ίδιο τον Τζίπρα Σύμμαχος του τον Ανέλ Όταν η αριστερά συγχρονιζότανε Με τη δεξιά και τώρα πια Μπορεί να συγχρονιζεται μόνο Με την κουντούρα ε, Επομένως Βάλτε στο κεφάλι σας Και πάρτε την απόφαση Ότι μπορεί να σηκωθούν Δυο χεράκια και να πάρουν Βεργούλες να τους Δύρουνε Εδώ ο Βαρβακάρης είναι σε μια εξαιρετική διασκευή από το Πορτοκάλλογλου. Τα δυο σου χέρια πήρανε Βερβούλες και με βήρανε We'll Ups. Να φύγει και να εκθρομιστεί η χρησιή από την διαφαινόμενη ή δημοσκοπούμε περίπου τρίτη θέση. Αξίζει να ξεφυριστεί δηλαδή ούτε άλλο από το προσκήνιο. αξίζει να είναι κόκκινη ψήφο και σα αποχαιρετώ με όρι σα. Λέσα ορι σα ρεπισαν κούπα. Καλώ από Shift and you fall deep into a spell Let your body talk